Στοίχη 38, 52. Η γνωριμία των πρώτων μαθητών με τον Κύριον. 38. Έστρεψε δε ο πίσω οι Ιησούς και όταν τους είδε να τον ακολουθούν σιωπηλοί παρόλων των πόθων που είχαν να του ομιλήσουν, τους είπε. 39. Τι θέλετε και τι ζητείτε από εμέ. Εκείνοι δε του είπαν. Ραβή, το οποίον όταν μεταφραστεί σημαίνει διδάσκαλε. Που μένει για να σε επισκεφθόμεν εκεί και Σαράντα. Είπε προ αυτού. Ελάτε τώρα και είδετε που μένω. Ήλθουν λοιπόν και είδον που μένει, και παρέμειναν πλησίον του την ημέραν εκείνη. Η ώρα δε που συνείδησαν τον Ιησούν οι δύο μαθητέ, ήταν περίπου δέκα από την Ανατολή του Ηλίου, δηλαδή τέσσερα στο απόγευμα. 41: ένα. δε από του δύο αυτού μαθητά που ήκουσαν από τον Ιωάννη τα όσα είπε περί του Ιησού και οικολούθησαν αυτόν. Ήτο ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου. 42. Προτού δε και ο άλλος μαθητής έβρι τον αδελφόν του, εβρίσκει ο Ανδρέας πρώτος τον αδελφών του Σίμωνα και λέγει προς αυτόν. Εβρήκαμε τον Μεσσίαν, όνομα που μεταφράζεται στην ελληνική Χριστός. 43. Και μολονότι είχε να αρχίσει πλέον να νυχτώνει, τον έφερε κατά την αυτήν ημέραν εις Ιησούν. Και ο Ιησούς, τον εκκοίταξε με βλέμμα ρευνητικών και ευμενές και του είπε ΣΥΣΟ Σίμων ο ΥΟΣ του ΙΟΝΑ Σύ, λόγω του ό,τι θα γίνει σαν πέτρα στερεώσει την πίστη Θα ονομαστείς Κυφάς, το οποίο μεταφράζεται Πέτρος 44 Την άλλη ημέραν απεφάσισε ο Ιησούς να χωρίσει στην Γαλιλαία Και βρίσκει τον Φίλιππον και του λέγει Ακολούθησέ με στο ταξίδιο το οποίο πρόκειται να κάμω 45 Ήτο δε ο Φίλιππος από την Βυσθαϊδά από την πατρίδα του Ανδρέου και του Πέτρου. 46. Εβρίσκει το μεταξύ ο Φίλιππος τον Αθαναήλ και είπε προς αυτόν. Εκείνον, δι' τον οποίον έγραψε ο Μωυσής των νόμων και τον οποίον προανήγγυλαν οι προφήτες, τον ευρύκαμεν. και αυτό είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ και κατάγεται από την Αζαρέτ. 47. Αλλά ο Αθαναήλ είπε προς αυτόν. «Από την Αζαρέτη το κακό και άσημο αυτό χωριό μπορεί να βγει τίποτε καλόν» λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος «Έλα, και όταν τον είδεις με τα μάτια σου θα πιστεί. 48. «Είδεν ο Ιησούς τον Αθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέγει δι' αυτόν. «Να ένας γνήσιος και πραγματικός Ισραηλίτης, εις τον οποίον δεν υπάρχει πονηρία και ανιλικρίνεια, αλλά ο οποίο με ευθύτητα ποθεί να ανέβρει την αλήθεια. 49. Λέγεις αυτόν ο Ναθαναήλ. Από πού με γνωρίζει, και πως είσαι πληροφορημένο περί της ειλικρινίας των αποκρίφων σκέψεων και λατηρίων μου. Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε Προτού να σε φωνάξει ο Φίλιππος όταν μακράν από κάθε μάτι ανθρώπου ίσω κάτω από την Σικήν και προσήφιεσο εγώ με το υπερφυσικό και θείο μάτι μου σε είδα. 50. Απεκρίθη τότε ο Ἀθανάηλ και του είπε «Διδάσκαλε, πράγματι, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο Βασιλεύς του Ισραήλ που επενημέναμε σύμφωνα με τας προφητείας». 51. Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπεν «Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από την Σικίν πιστεύεις, θα είδεις μεγαλύτερα και θαυμαστότερα από αυτά». 52. Και λέγεις αυτόν «Εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώ ότι από τώρα που ίνιξε κατά την βάπτισή μου ο ουρανός, θα τον είδατε και εσείς ανοιγμένον και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να καταβαίνουν επί του Υιού του ανθρώπου, που έγινε και τέλειος άνθρωπος και ως του ανθρώπου είναι μοναδικός αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους και πρόκειται να έλθει πάλιν κριτής ένδοξο καθήμενος επί των εφελών. Θα ανεβαίνουν δε και θα κατεβαίνουν οι άγγελοι για να υπηρετούν αυτόν και την εκκλησία του.